Κεφάλαιο ε, σελίδα 493, Στίχη 1 έω 11. Το ψεύδος και η τιμωρία του Ανανίου και τη Απφύρη. 1. Κάποιο όμω άνθρωπο που έλεγε τον Ανανίας μαζί με τη γυναίκα του Σαπφύραν, επόλησε ένα χωράφι που είχε, 2. Και ξεχώρισε για τον εαυτό του εν μέρο από το εισπραχθέν αντίτιμο κρυφά από τους χριστιανούς, όμως του άλλου χριστιανού, εγνώση όμω και τη γυναικώ του. Και αφού έφερε το υπόλοιπο ποσόν από τα χρήματα. Το έθεσε κατά γη εμπρός στα πόδια των Αποστόλων, προσποιούμενο ότι αυτό ήταν ολόκληρο το αντίτιμον του αγρού. 3. Υπερδεύε ο Πέτρο, Ανανία, γιατί αφήκε τον Σατανά να γεμίσει την καρδία σου με πονηρά σκέψη μέχρι του σημείου ώστε να εξαπατήσει σύ με το ψέμα σου το άγιο πνεύμα και να κατακρατήσει κρυφάδια των εαυτών σου ένα μέρο από το αντίτιμο του χωραφιού που επώλυσε. 4. Όταν το χωράφι αυτό ή το απόλυτο, δεν παρέμενεν ειδικών σου, και όταν επολύθη το αντίτιμόν του δεν ήτο στην εξουσία σου να το διαθέσει όπω ήθελε. Κανεί δεν σου επέβαλε να φέρει το αντίτιμόν του εδώ. Αλλά συ, για να προσελκύσει τον θαυμασμό και την εκτίμηση τη Εκκλησία, προσποιείσαι ότι προσφέρει τώρα όλα όσα εισέπραξε, και δεν έχει την ειλικρίνεια να είπε ότι εκράτησε για τον εαυτό σου ένα μέρο εκ του αντιτίμου, οπότε κανεί δεν θα σε κατηγόρη. Γιατί εδέχθησες την καρδία σου και απεφάσισες να κάνει αυτήν την πράξη. Δεν εψεύθεις εις ανθρώπους, αλλά είπες το στο Άγιο Πνεύμα το οποίο είναι ο Θεός. 5. Δεν επρόφθασε δεν να ακούσει τους λόγους αυτούς ο ανανίας και έπεσε κατά και ξεψύχησε και προεκλήθη μέγας φόβος εις όλους ως οίκουον ταύτα. 6. Εν τω μεταξύ δε οι νεότεροι κατά την ηλικία εσηκώθησαν και περιετοίληξαν τον Ανανίαν με νεκρικού επιδέσμου όπω σε συνηθίζω τότε, και αφού τον μετέφεραν έξω από την πόλη τον έθαψαν. 7. Εν τω μεταξύ δε επέρασε περίπου τριών ωρών χρονικό διάστημα και η γυναίκα του Ανανίου, η οποία δεν εγνώριζε το γεγονό τη μορια του συζύγου τη, εμβίκαινε στον τόπο τη συνάξιο. 8. Απίφθηνε δε προ αυτήν τον λόγο ο Πέτρο και την ερώτησε. Υπέ μου, εάν αντί τόσου ποσού χρημάτωνε πωλήσατε των αγρών. Αυτή δε είπε. Ναι, τόσο σε πράξαμεν. 9. Ε, ναι. Ο δε Πέτρος είπε τότε προ αυτήν. Δια έγινε συμφωνία μεταξύ σου και του ανδρό σου να προβείτε ει πράξην, η οποία ισοδυναμεί με το να δοκιμάσετε το πνεύμα του κυρίου, εάν πράγματι γνωρίζει τα πάντα και δεν θα εξαπατηθεί με το ψεύδο σα. Ιδού τα πόδια εκείνων που έθαψαν τον άνδρα σου ακούονται κοντά στην πόρταν καθώς τον επιστρέφουν ούτε ευθύ τώρα και θα μεταφέρουν και σε έξω της πόλεως για να σε θάψουν. 10. Έπεσε δε και αυτή αμέσω, και κατά την ιδίαν στιγμήν κοντάει στα πόδια του Πέτρου και ξεψύχησε. Όταν δε οι νέοι που επανήλθαν από την ταφήν του Ανανίου, έβρων αυτή νεκράν και αφού τη μετέφεραν έξω από την πόλη, την έθαψαν πλησίον του συζύγου της. 11. Και κυρίευσε φόβος μεγάλος όλη την εκκλησία και όλους όσ